Κεφάλαιο ΙΟΤΑ σελίδα 195, στοίχη 1 έως 23. Προφητεία του Κυρίου για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και τη συντέλεια του κόσμου. 1. Κι όταν αυτός έβγαιναν από τον Ιερόν Περίβολο του Ναού, του είπεν ένας από τους μαθητάς του, «Διδάσκαλε, κοίταξε, τι ωραία μάρμαρα και πόσο λαμπρά κτίρια είναι αυτά εδώ». 2. Και ο Ιησούς απεκρίθηκε, του είπε, «Βλέπεις αυτά τα μεγάλα κτίρια». Δεν θα μείνει πέτρα επάνω στην πέτρα που να μην κρυμνιστεί κάτω. 3. Και ενώ η σούσε κάθετο ει το όρο των ελαιών, απέναντι του ναού, τον ηρώταν ιδιαίτερο ο Πέτρο και ο Ιάκωβο και ο Ιωάννη και ο Ανδρέα. 4. Υπέμα, πότε θα γίνουν καταστροφέ των λαμπρών κτιρίων που είπε, και ποιο είναι το σημάδι που θα φανεί όταν πρόκειται να συντελεστούν όλα αυτά. 5. Ο ΔΕ ΙΣΟΥΣ του απεκρίθη και ήρθε να λέγει: Προσέχετε να μην σα πλανήσει κανεί. 6. Σα κάνω δε προσεκτικού, διότι πολλοί θα έλθουν που θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το ειδικό μου όνομα και των ειδικών μου τίτλων και θα λέγουν ότι εγώ είμαι ο Μησία και θα πλανήσουν πολλού. 7. Όταν δε ακούσετε πολέμου και ειδήσει ότι γίνονται πόλεμοι σ' άλλα χώρα, μην ταράτεστε νομίζοντες ότι αυτά είναι σημάδια που προαναγγέλουν το τέλος Διότι σύμφωνα προς το σοφόν και σωτήριο σχέδιον του Θεού Πρέπει να γίνουν αυτά, αλλά ακόμη δεν έφτασε το τέλος 8. Διότι θα σηκωθεί το ένα έθνος κατά του άλλου έθνους Και το ένα εν βασίλειον εναντίον του άλλου βασιλείου Και θα γίνουν σεισμοί εδώ και εκεί Και θα συμβούν πίνες μεγάλες και ταραχέ 9. Ε, ναι. Αλλά αυτά θα είναι η αρχή πόνων και δεινών Προσέχετε δε εσείς τους εαυτούς σας Λόγω των δοκιμασιών που θα υποβληθείτε Διότι θα σας παραδώσουν οι συνέδρια Και θα σας δείρουν οι συναγωγές Και θα σταθείτε ως κατηγορούμενοι Εμπρόσης ηγεμόνας και βασιλής διεμέ Για να δώσετε μαρτυρία περιεμού που να την ακούσουν και αυτοί Και να τους δοθεί ευκαιρία να μετανοήσουν Και να πιστεύσουν Ώστε να μην προφασίζονται εν τη ημέρα της κρίσεως Ότι δεν ήκουσαν κήρυγμα. 10. Αλλά και ει όλα τα έθνη πρέπει σύμφωνα με το θείο σχέδιο να κηρυχθεί προηγουμένω το Ευαγγέλιο, για να είναι το κήρυγμα τούτο έλεγχο για εκείνους που δεν θα πιστεύσουν. 11. Όταν δεν σα οδηγήσουν για να σα παραδώσουν ει τα συνέδρια και δικαστήρια, μη ζαλίζεστε εκ προτέρου με την σκέψη και φροντίδα τι θα είπετε προς απολογία σα και μην προμελετάτε τίποτε. Αλλά εκείνο που θα σα δοθεί και θα σα έλθει στο νου κατά εκείνη την ώρα της απολογία σα, αυτό να λέγεται. Και θα είναι τούτο η πλέον κατάλληλος απολογία σας Διότι δεν θα είστε εσεί που θα ομιλείτε Αλλά το πνεύμα το Άγιο που θα σας φωτίζει 12. Θα παραδώσει δέις θάνατον ο άπιστος αδελφός των πιστών αδελφών Και ο άπιστος πατήρ των πιστών τέκνων του Θα επαναστατήσουν δε τα παιδιά που δεν επίστευσαν Κατά των πιστών γονέων των και θα τους θανατώσουν 13. Και θα μισήστε από όλους επειδή θα πιστεύσετε στο όνομά μου Εκείνο δε που θα δείξει υπομονή μέχρι τέλο τη ζωή του, αυτό και μόνον θα σωθεί. 14. Όταν δε είδετε το μισητόν και βέβαιλον σύχαμα που θα προκαλέσει την ερήμωση και την καταστροφή τη Ιερουσαλήμ, το οποίο ελέγχθη προφητικό υποδανειή του προφήτου, να στέκεται εκεί όπου δεν πρέπει να σταθεί. Καθ' αναγνώστη, α το νιώσει και α λάβει τα μέτρα του. Α εννοήσει δηλαδή ότι το σύχαμα αυτό τώρα που γράφτε το Ευαγγέλιον τούτο, είναι οι ζηλωτέ που βεβαιλώνουν το ιερόν με τα κακουργήματά του, με το λίγο δε και τα ρωμαϊκά στρατεύματα που θα συμπληρώσουν τη βεβήλωση τάφτην. Όταν λοιπόν είδετε το σύχαμα τούτο, τότε εκείνοι που κατοικούν στι πόλει τη Ιουδαίας α φεύγουν στα βουνάδια να κρυβούν εκεί. 15. Εκείνο δε που είναι πάνω στο το του σπιτιού, α μην καταβεί στο σπίτι, ούτε να έμβει σε αυτό για να πάρει κάτι από εκεί. 16. Και εκείνο που με μόνον το υποκάμισον είναι στο χωράφι και εργάζεται εκεί, ας μην γυρίσει ο πίσω να πάρει και το εξωτερικό του ένδυμα. 17. Αλλήλμον δέει στα εγγύου και ει εκείνα που θα θυλάζουν μικρά παιδιά κατά τη ημέρα εκείνε, διότι θα είναι πολύ δύσκολο ει αυτά και να τρέξουν για να σωθούν και να εύρουν τα απαραίτητα δια των στηριγμών του οργανισμού των. 18. Κάνετε δε την προσευχή σα να μην γίνει η φυγή σα κακοκαιρία. Η οποία θα σα γίνεται εμπόδιον στην φυγή. 19. Πρέπει δε να μην εμποδιστείτε στην φυγή σα από τίποτε. Διότι η ημέρα εκείνη θα είναι όλε λήψει μεγάλη, τέτοια που δεν έχει γίνει από την αρχή τη δημιουργία την οποία έκαμεν ο Θεό έω τώρα, ούτε θα γίνει ποτέ παρομοία. 20. Και αν ο κύριο δεν ολιγόστευε τον αριθμό των ημερών εκείνων, δεν θα εισώζεται κανεί άνθρωπο αλλά δια τους εκλεκτούς τους οποίους εξέλεξε ο Θεός και ενδιαφέρεται να μην ταλαιπωρηθούν πολύ ολιγόστευσε τα σημέρας εκείνας. 21. Και τότε, αν σας είπε κανεί, «Να, εδώ είναι ο Χριστός» ή «Να, εκεί είναι ο Χριστός», μη τον πιστεύετε. 22. Διότι θα αναφανούν ψευδομεσίοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν σημάδια μεγάλα και έργα καταπληκτικά για να αποπλανούν, εάν θα είναι δυνατόν, και αυτού του εκλεκτού. 23. Σείς όμως προσέχετε, οι σα τα έχω προείπει όλα, ώστε να μην χωρεί δικαιολογία δια την τυχόν αποπλάνησήν σα.